Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζοντας το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιότης» του γέροντος Εφρέμ του Φελουθεήτου, θα δούμε σήμερα την επιστροφή του γέροντος Ιωσήφ στο Άγιον Όρος μετά από περίπου διαιτή παραμονή του στον κόσμο, όπου δημιούργησε και ένα γυναικείο μοναστήρι για το οποίο μιλήσαμε στην προηγούμενη μα εκπομπή. Από την Ουρανούπολη ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος μπήκαν στο Άγιον Όρος στις αρχές του 1933 και μετέβησαν στο ασκητήριο τους στον Άγιο Βασίλιο. Χαρακτηριστικό του γέροντος ήταν ότι μετήρχεται το κάθε είδους ασκήσεως προσπαθώντας να μάθει πώς μπορεί ο άνθρωπος να ελκύσει το έλεος του Θεού. Όχι χωρίς τάξη, μέθοδο και σκοπό, αλλά προσεκτικά, με επιμονή και πρόγραμμα. Επειδή γνώριζε πως η υπακοή σε έμπειρο οδηγό είναι το πιο σίγουρο, αλλά και το πιο σύντομο μονοπάτι, θέλησε πρώτα να βεβαιωθεί απολύτως αν υπήρχε ή όχι κάποιος έμπειρος πνευματικός οδηγό, που μέχρι τότε δεν τον είχε βρει. Γι' αυτό και για μια ακόμη φορά άρχισε να γυρίζει μαζί με τον πατέρα Αρσένιο, τα σπήλαια και τις κίτες του Αγίου Όρους, αναζητώντας αυτόν τον οδηγό. Αλλά δεν βρήκαν κανένα, είτε διότι δεν υπήρχε, όπως το έλεγαν οι διάφοροι μοναχοί, είτε διότι έτσι το επέτρεψε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισε ο γέροντα να μείνουν περισσότερο στο καλύβι τους και να αγωνιστούν στον εγκλισμό. Αυτό σήμερα ότι έπρεπε να προμηθευτούν λίγο και παξιμάδια, όπως όλοι οι κελιώτες ασκητές. Έτσι την επόμενη φορά που πέρασε Καϊκή, πήγαν κάτω στο λιμάνι της Κερασιάς και αγόρασαν 60 κιλά σιτάρι. Έδεσε λοιπόν ο καθένας τους από 30 κιλά στην πλάτη και ξεκίνησαν φορτωμένοι την μεγάλη ανηφόρα. Ο γέροντας όμως ήταν ήδη εξαντλημένος από την άσκηση και την συνεχή νηστεία, και ίσα ίσα που μπορούσε να περπατάει χωρίς φορτίο. Μετά από λιγα βήματα απέκαμε και βλέποντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο, είπε στον πατέρα Αρσένιο «Θα το αφήσω το δικό μου σακί εδώ και να φύγουμε επειδή δεν μπορώ άλλο». Αλλά ήταν τόση εξάντλησής του που αμφέβαλε αν θα μπορούσε και ξεφόρτοτος να συνεχίσει. Σταμάτησε λίγο και με δάκρυα προσευχόταν. «Συ Κύριε, τα πάντα γινόσκης και δίνασε, βοηθήσε μη». Και αμέσως ένιωθε μέσα του μια παρηγοριά και κατάλαβε ότι άκουσε την προσευχή του κύριο. Κύριος. το φορτίο του πάλι στην πλάτη και είπε στον πατέρα Αρσένιο «Πάμε τώρα». Ο πατέρας Αρσένιος τον κοίταξε παράξενα, αλλά ξεκίνησαν με σιωπή. «Μέχρι να φτάσουν το καλύβι τους, αισθανόταν σαν να είναι κάποιος πίσω του που σήκωνε όλο το φορτίο. Η εγκράτεια. Κατά την περίοδο που ήταν έγκλειστος ο γέροντα, έτρωγε τόση ποσότητα φαγητού που φαίνεται απίστευτη στη σημερινή μας γενναία. Κάθε μέρα έτρωγε μόνο 75 γραμμάρια παξιμάδι, μετά την ενάτη ώρα, δηλαδή γύρω στις 3 το απόγευμα. Και αυτός και ο πατήρ Αρσένιος εκείνη την περίοδο είχαν πόθο να τρώνε μόνο ψωμί και νερό και μόνο τα Σαββατοκύριακα λίγο λαδερό φαγητό. Ήταν πολύ βιαστές και νηστευτές. Πολύ αργότερα μετρίασε αυτόν τον τρόπο ασκήσιος και έτρωγε και ψωμί και φαγητό και αν είχαν και φρούτα. Σε κάτι πιατά και βαθουλά που έπαιρναν μόνο λίγες κουταλιές φαγητό έτρωγε από όλα τα είδη φαγητού για να έχει τα ταπείνωση και να μην υπάρχει ο πειρασμός να κρίνει τους άλλους. Ζήγιζε με ζυγαριά όχι μόνο το φαγή του, αλλά και αυτό το ψωμί του και έτρωγε μόνο μια φορά την ημέρα, ακόμη κι αν ήταν Πάσχα ή Χριστούγεννα ή Απόκριες ή της Παναγίας, παρόλο που έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και κουραζόταν πολύ. Και έλεγε, Δια να κερδίσει ελευθερίαν ο άνθρωπος από τα πάθη, οφείλει να σαπίσει το σώμα του και να μην ψηφίζει τον θάνατον, να μην δίδει σημασία, να μην υπολογίζει τον θάνατον. Πρόσεχε πολύ να φυλάει αυτή την τάξη και να τρώγει πάντοτε μία φορά την ημέρα για να μην βρίσκει ανομαλία το στομάχι του. Διότι τότε θα ταραζόταν η σωματική ειρήνη και επομένως και η ψυχική με αποτέλεσμα να ζημιωθεί πολύ. Και γι' αυτό και την καθαρά Δευτέρα δεν έκανε τριήμερο αλλά ενάτη. Δηλαδή, μόλις νύκτονε έπινε ένα ζεστό και έτρωγε λίγο ψωμί ή παξιμάδι για να έχει όλα μέτρο και διάκριση. Ο γεροντα έκανε πολλά σαραντάρια δηλαδή δεν νηστεύε μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή αλλά έκανε κι άλλες σαρακοστές όλο το χρόνο και όταν τελείωνε η νηστεία έβλεπε και κάποιο θεϊκό όραμα. Κάποτε μετά από μια μεγάλη νηστεία είδε σε όραμα ένα τραπέζι το οποίο εστηρίζεται σε τρία μονοπόδια. Το ένα πόδι του είχε πέσει εντελώ κάτω, το άλλο ήταν ετοιμόροπο και το τρίτο Μόνο ήταν όρθιο, πάνω στο οποίο στηριζόταν το τραπέζι. Τότε είδε Άγγελο Κυρίου και του είπε «Αυτό είναι το Άγιον Όρος. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η Ορθοδοξία». Αυτό το όραμα το είδε περίπου το 1930. Από τότε όμως έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια. Άραγε πώς να είναι σήμερα αναρωτιέται ο γέροντας Εφρέμ ο φιλοθείτης ο οποίος ήταν πολλά χρόνια ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, αλλά από πλέον των δέκα ετών, ίσως και 15, ευρίσκεται στην Αμερική, όπου έχει ιδρύσει πολλά μοναστήρια, σχεδόν όλα γυναικεία, ένα στην Αριζόνα, Ανδρώο. Και αναρωτιέται κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου πώς να είναι σήμερα το Άγιο Όρος μετά από 70 χρόνια που είδε ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής το όραμα που προαναφέραμε. Ό,τι πάνω στο άγιο Όρος στηρίζεται η Ορθοδοξία. Μετά από κάποια άλλη σαρακοστή είχε άλλη αποκάλυψη. Βρέθηκε μπροστά σε έναν κάμπο γεμάτο παγίδες μέσα από τον οποίο περνούσαν οι αγιορείτες πατέρες. Κάθε τόσο ένα σβήθιος δράκοντας έβγαζε το κεφάλι του να δει εάν πιάνονταν οι μοναχοί και δυστυχώς αρκετοί πατέρες πιάνονταν στις παγίδες του και πληροφορήθηκε ότι τούτο συμβαίνει κυρίως λόγω της αδιακρήτου ενασχολήσεως με τα εργόχειρα. Μας διηγήθηκε κάποτε ο πατήρ Αρσένιος ότι μια φορά πήγα σε ένα μοναστήρι για να πάρω λίγο παξιμάδι και ο διακονητής μου έδωσε ολόκληρο τσουβάλι. «Είναι πολύ», του λέω. «Όχι, πάρ' το». πάρτω. Λοιπόν το γεμάτο τσουβάλι από την μονή και ανατορβάμαι διάφορα άλλα πράγματα και ανεβαίνω στην κορυφή του Αϊβασίλη. Το γεματο τσουβαλι απο τη μονη και ανατορβαμαι διαφορα αλλα πραγματα και ανεβαινω στην κορυφη του αιβασιλη το ανοιγουμε με το γέροντα και τι να δούμε... Ήταν όλο σκουλικιάρικο Εγώ σαν άνθρωπος γόγγιξα Βρε τον ευλογημένο Δεν το ρίχνες στα μουλάρια Ήταν ανάγκη να κάνω τόσο κόπον Άδικα Σκέφτηκε Ο γέρο Αρσένιος Τότε μου λέει ο γέροντας Γιατί άδικα πάτερ Αρσένιε Και τι θα το κάνουμε Τι θα το κάνουμε Θα το φάμε αυτό μας έδωσε ο Θεός, αν μα καλύτερο, θα μας έστελνε καλύτερο. Και τι θα γίνει γέροντα με τα σκουλίκια. Σκέφτηκε λίγο γέροντα, γέροντας και κατόπιν με ένα λαμπρό χαμόγελο απάντησε. Βρήκα τη λύση. Από τώρα και μπρος θα τρώμε όταν νυχτώσει και έτσι δεν θα βλέπουμε τα σκουλίκια. Και καταλήγει ο πατήρ Αρσένιος. Έτσι και έγινε. Μέχρι που το φάγαμε όλο. Στην αρχή, ψέμα δεν λέω, δυσκολεύτηκα. Άρα τι να κάνεις, αφού το απογέροντα. Μετά, πίστεψέ με, το έκανε ο Θεός τόσο νόστιμο, λες και τρώγαμε το καλύτερο γλυκισμα. Άλλοτε πάλι για να με δοκιμάσει ο γέροντα, μόλις βράδια σε μου λέει, «Έλα Πάτερ Αρσένιε, «Να παξιμαδήσουμε, πέστα τα γράμματα», εννοούσε να πω την προσευχή. «Τελειώνω το Πάτερ ημών, και ετοιμάζομαι να παξιμαδήσω». Όμως ακούω το γέροντα να μου λέει «Ας υποθέσουμε πάτερα ότι φάγαμε, πες την ευχαριστία». Το ίδιο επαναλήφθηκε για τρεις-τέσσερις ημέρες. Στην τέταρτη η δυνάμεις μου εξαντλήθηκαν διότι και την ημέρα δούλευα σκληρά και την νύχτα σκληρότερα με την αγρυπνία τότε λέω στον γέροντα ευλόγησον γέροντα άλλο δεν αντέχω τι να κάνω είχα τέσσερις μέρες να βάλω βουκιά στο στόμα μου ε τότε απόψε ας φάμε μου απαντά σε τέτοιους και πιο σκληρούς ακόμη αγώνες παρέσυρε εντός εισαγωγικών ο δυνατός γέροντας Ιωσήφ με την υπακοή το αγαθό αυτό γεροντάκι τον πατέρα σενιο όχι μια μέρα και δυο, αλλά για τριάντα περίπου χρόνια. Ο εγκλισμός. Ο γέροντας κατά την εποχή πριν αποκτήσει συνοδεία απείλαυσε πολύ το μέλη τη ήταν η χρυσή τους εποχή. Ζούσαν σαν Άιλοι με τον πατέρα Αρσένιο. Το φαγητό τους ήταν λίγο σιτάρι βρασμένο, με λεμόνι ή μια κουταλιά βούτυρο, αν το είχαν ποτέ. Έλεγε για αυτήν την ευλογημένη περίοδο ο Γέροντας «Προσευχή και επαφή με τον Θεό. Πίστεψέ με, ένιωθα σαν να ήμουν υπερφυσικός άνθρωπος. Τόσο ανάλαφρος αισθανόμουν. Στις αρχές του εγκλισμού τους δεν έκαναν εργόχειρο, αλλά ζούσαν εντελώς αμερίμνη. Όταν χαρούσαν εντελώς τα χιλιοπαλιωμένα ράσα τους, τους έδιναν άλλα κάποιοι ελεήμονες μοναχοί από τα μοναστήρια. Συνέχιζαν όμως να πλέκουν μικρά κουπάκια από θάμνους και να τα φέρνουν σε αραιά χρονικά διαστήματα στα μοναστήρια, για να παίρνουν παξιμάδια για τι τους. Παρόλο που ο γέροντα ήταν συχαστής και έγκλειστος, εντούτοις εκτιμούσε όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής. Εκείνος φυσικά προτιμούσε για τον εαυτό του την ερημητική ζωή. Έτσι έζησε ως έγκλειστος για ένα ολόκληρο χρόνο, περίπου, μένοντας σε ένα μικρού τσικοκελάκι, σκοτεινό σαν τάφο και τόσο στενό που πάθαινε δύσπνοια. Δεν έβγαινε έξω καθόλου και κάθε λίγες ημέρες ο πατήρ Αρσένιος πήγαινε και του έδινε από το παραθυράκι το παξιμαδάκι του. Ο λόγος για την ανάληψη του δυσκόλου αυτού αθλήματος ήταν ότι αιγέβετο μία εξαιρετική περίοδο χάριτος, ο πονούς του κλεινόταν στην καρδιά και αισθανόταν πολύ γλυκύτητα και ανέκφραστη μακαριότητα από τις θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Τα δάκρυα του γέροντος από τη μακαριότητα που αισθανόταν έτρεχαν αβίαστα σαν ποτάμι, σαν από δύο αήρωες βρύσες. Συνέβαινε μάλιστα να φεύγει ο νους του και δεν αισθανόταν εάν βρισκόταν είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος. Μόνον την ευχή στην καρδιά του απολάμβανε. Ο γέροντας έγκλειστος στο κελί του έλεγε στον εαυτό του «Έλα ψυχή μου, τώρα να αδολεσχίσουμε με τα πάνω». Και μελετούσε τα ουράνια. Και περνούσαν οι μέρες, μία, δύο, τρεις και αυτός παρέμενε στην θεωρία της Άνου Ιερουσαλήμ με καταστάσεις πνευματικές που δεν περιγράφονται και το αξιοθαύμαστο είναι πως δεν φούσκωνε από υπερηφάνεια για τις τόσες καταστάσεις και οπτασίες αντιθέτως μάλιστα προσέγγιζε στην απόλυτη ταπείνωση διότι πίστευε ότι δεν είχε κατορθώσει τίποτε και ότι ουδέποτε έβαλε αρχή δια τούτο κάποτε έγραψε δεν έπαυσα και δεν πάω η μέρα και νύχτα φωνάζον, ζητών το έλεος του Κυρίου. Αλλά το καθημέραν ποιών την αρχήν, ευρίσκομαι ψεύτης και αμαρτάνων. Αυτά δεν ήσαν και ένα τα ταπεινολογία, αλλά πραγματικά βιώματα. Επίσης, ταλάνιζε τον εαυτόν του, όταν γιορταζόταν η μνήμη των νοσίων ασκητών πατέρων, και ιδίω των αγιοριτών πατέρων, και έλεγε «Αχ, εγώ, ταλέπορος, που λερώνω και βρωμίζω αυτόν τον τόπο τον καθαρό, τον Άγιο, αυτόν τον τόπο που τον περπάτησαν μοχθηροί πόδες, κοπιαστικοί πόδες, κουρασμένοι πόδες των πατέρων, των ασκητών, που ίδρωσαν σε αυτόν τον τόπο, που έκλαψαν, που προσευχήθηκαν, που αγνίστηκαν, που αγίασαν και εγώ αυτόν τον τόπο, τον Μολύνο. Όταν ήθελαν ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος να κοινωνήσουν, στην αρχή πήγαιναν στην καλύβα της Κοιμήσεως, όπου έμενε ο παπαβαρθολομέος με τη συνοδεία του. Επειδή όμως το τελευταίος δεν είχε σταθερή ώρα που λειτουργούσε, γι' αυτό όταν πήγαιναν ή θα τον έβρισκαν. Την αρχή της ακολουθίας ή στο μέσον ή στο τέλος της Θείας λειτουργία. Αυτό στενοχωρούσε πολύ τον Γέροντα που ήθελε να γίνονται όλα με τάξη ώστε να μπορεί να κάνει και την αγρυπνία του. Γι' αυτό και για να μην στενοχωριέται με την αταξία αποφάσισε με πολύ θλίψη να απέχει για λίγο καιρό από τις Θεές μέχρις ότου δώσει ο Θεός λύση. Μια εορτάσιμη μέρα, ύστερα από τρεις μήνες, εγκλισμού του, έστειλε τον πατέρα Αρσένιο να κοινωνήσει λέγοντάς του «Πήγαινε εσύ, εγώ δεν θα έρθω διότι δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου. Θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω την ευχή. Εσύ πήγαινε στην εκκλησία». Έτσι κάθισε στο κελάκι του λυπημένο διότι δεν θα μπορούσε να κοινωνήσει. Έφυγε ο πατήρ Αρσένιος, ενώ αυτός έμεινε σκιμένος στο σκοτεινό και μικρό κελάκι του και έλεγε την ευχή έχοντας βάλει το νου μέσα στην καρδιά του. Μου ήρθε τότε κάτι σαν παράπονο και είπα εις τον εαυτό μου «Ταλέπορε άνθρωπε, από τις αμαρτίες σου είσαι ανάξιος να κοινωνήσεις. Όλοι οι άλλοι πατέρες θα κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, ενώ εσύ που είσαι άχρηστο. Δεν θα κοινωνήσεις. Εκεί που καθόταν λοιπόν κλέγοντας και ελεηνολογώντας τον εαυτό του, ξαφνικά πλημμύρισε το κελάκι του από φως. Άνοιξε η στέγη του και κατέβηκε ένας νέος άνθρωπος με φτερά και στάθηκε μπροστά του. Ήταν άγγελος Κυρίου. «Ε, μόλις που μπορούσα να τον ειδώ με την όψη του όσα στραπή που ήταν». Έβαλε μέσα στον κόρφο του το χέρι του και έβγαλε ένα όμορφο κουτάκι στρογγυλό, φωτεινό. Όλο άπλετο φως ήταν, το φως του άλλου κόσμου. Τότε ο άγγελος άνοιξε το κουτάκι με προσοχή και μου ένευσε να ετοιμαστώ και πήρε από μέσα μια μερίδα άρτου με την λαβίδα. Ευρισκόμενος υπό την επίρρεια του πνευματικού αυτού φαινομένου, και του μυστηρίου της χάριτος της οπτασίας, κατάλαβα αθέλητα και χωρίς να σκεφτώ, διότι σε αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται και να αισθάνεται κατά το σύνηθες, έκανα αυτό που ο Θεός μου έλεγε να κάνω. Άνοιξα το στόμα μου και με κοινώνησε λέγοντας «Σώμα και αίμα Χριστού» μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ιωσήφ μοναχός. Μετά, μου χαμογέλασε σε μνά ο άγγελος, έκλεισε το σχεύος και ανελήφθη δια της στέγης. Έπειτα, έγινε πάλι σκότος εις το δωμάτιό μου. Έσκυψε πάλι το κεφάλι του γέροντα, και άρχισε την προσευχή. Ομολογούσε μετά ότι τόση χαρά και ευτυχία ένιωθα που ποτέ μου αυτή τη χάρη δεν την γεύτηκα. Μία εβδομάδα δεν ένιωθα ούτε ανάγκη για φαγητό και νερό. Έπαυσε κάθε λειτουργία του σώματός μου. Ο γέροντας Ιωσήφ αποτελεί για εμάς τους ογδοήτες μεγάλο στήριγμα και τούτο διότι με τον βίο του επιβεβαίωσε και επισφράγησε τα νηπτικά διώματα. Ο σύγχρονος χριστιανός διαβάζοντας ότι ορισμένοι ξακουστεί που ζούσαν στην έρημο χωρίς ποτέ τους να συναντούν ανθρώπους είχαν αξιωθεί της δωρεά να μεταλαμβάνουν τι Θείας Κοινωνίας από αγγέλους εξαιτία τη γενικής χλιαρότητος δυσπιστεί ο σύγχρονος χριστιανός σε αυτού του είδους τι μαρτυρίε. ίδου όμως που και στις ημέρες μας φανερώνονται γενναίες ψυχές με πύρινο πόθο Θεού και βαθιά ταπείνωση με μεγάλη άσκηση και αυταπάρνηση που καταξιώνονται των ιδίων δωρεών. Και έτσι το παράδειγμα του Γέροντος Ιωσήφ μας διδάσκει με βροντερή την φωνή πως η Αγιώτης και τα χαρίσματα των μεγάλων πατέρων είναι κατορθωτά σε κάθε εποχή ακόμη και στη δική μας. Πάνω στον Άγιο Βασίλειο και μέσα στην απομόνωση του κελιού του Συχνά ο γέροντας ήξερε τι συμβαίνει έξω στον κόσμο καλύτερα από που φροντίζουν να μαθαίνουν για το ένα και το άλλο. Μια φορά ένας δηλωτής εκεί στα ασκητήρια άρχισε να πρεσβεύει κάποιες πολύ ακρές θέσεις. Μάλιστα επειδή ήταν και δεινός ο μιλητής άρχισε να παρασύρει σιγά σιγά και μερικούς άλλους στις γνώμες του. Ο γέροντας όταν άκουσε για αυτόν τον ασκητή και τις θέσεις του άρχισε να κάνει προσευχή να τον πληροφορήσει ο Θεός ποια είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή ο Θεός το αποκάλυψε διοπτασίας την αλήθεια και να πως την διηγήθηκε ο ίδιος. Είδα ότι ήσαν δύο δρόμοι που εχάραξαν οι πατέρες ο κοινοβιακός και ο ασκητικός. Και είδα των αδελφών αυτών που δεν επήγε, μήτε στον ένα, μήτε στον άλλον. Αλλά λέει, εγώ θα πάω εδώ. Και πήρε ένα κατήφορον, μέσα στο Ρουμάνι, όπου κατέβαινε στην θάλασσα. Και ήταν ένας πλησίον του και μου λέει, τον βλέπεις αυτόν. Τον δρόμο που πήρε, στο φούντο θα πάει. Αμέσως βλέπω πάλιν, ότι ήμουν εις τον άγιον Βασίλειον, επάνω στη σκήτη και ήμουν στην κορυφή και βλέπω μία φωτιά τρομερή όπου έκαιγε όλη την σκήτη και λέγω στενοχωρούμενος ποιος έβαλε αυτήν την φωτιά και θα κάψει όλη την σκήτη και κάποιος μου λέει ο τάδε την έβαλε θέλω να στηρίξει το φρόνημά του είναι αλήθεια ότι εκεί στην έρημο του Αγίου Βασιλείου ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος εστερούνται τα πάντα αλλά επειδή γονίζονται με πολλή βία γι' αυτό και είχαν πολύ χάρη στην ωρά του προσευχή με πολλές πνευματικές και θείες καταστάσεις. Ο Θεός τους φανέρωνε πολλά από τα άρυτα μυστήρια του διότι κατέβαλαν πολλούς αιματηρούς κόπου και υπέμεναν πολλές θλίψεις για την αγάπη του. Γι' αυτό και ο Θεός Παρηγορούσε τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ με θεωρίες, διότι δεν είχε άνθρωπο να συζητήσει μαζί του τις ουράνιες καταστάσεις που βίωνε και να τον κατανοήσει. Γι' αυτό και όλα τα κατάπινε μόνος του. Είχε βέβαια τον πατέρα Αρσένιο, αλλά αυτός ήταν απλοϊκός. Με την πείρα του πάνω στον πνευματικό αγώνα, είχε μάθει ο Γέροντας να μην εξωτερικεύει την εσωτερική του κατάσταση σε κανέναν για να μην ξέρουν οι δαίμονες πώς να τον πολεμήσουν. Δια το δίδασκε. Είτε στον παράδεισο βρίσκεσαι, είτε στην κόλαση, το δικό μας είναι να μην το εξωτερικεύουμε και να φαινόμαστε απαθής. Επαναλαμβάνουμε την διδασκαλία του Γέροντος. Είτε στον παράδεισο βρίσκεσαι, είτε στην κόλαση, το δικό μας είναι να μην το εξωτερικεύουμε και να φαινόμαστε απαθεί. Αγαπητοί ακροατές, θα τελειώσουμε την εκπομπή μας σήμερα στο σημείο αυτό, διότι η επόμενη ενότητα περιγράφεται η πόλεμη και θα ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγιος